Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente. Somos obreros, la clase preferida. Te canto esta canción. Somos la revolución. Sí señor, la revolución. Sí señor, sí señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí señor, sí señor. Somos la revolución. Viva la revolución. Esto está que los cojones de apuntar sanguijuelas los que me roban mi dignidad. Εδώ είμαστε. Γεια σα και καλώ σα βρήκαμε. Είμαστε διαφορετικοί και σήμερα. Γεια σα. Διότι το έχετε ακούσει, Οσιακού Τερή, από το πρωί, κάποια στιγμή εκεί κατά τι 1130 συνέβη κάτι κακό. Νόμιζα ότι εγώ είμαι το διαφορετικό. Τι εννοεί. Πού ήρθα, Όχι. Είμαι καλεσμένο, Όχι. Τι καλέσαι, Πού να σε πιω, Ζαρισκό, Είχαμε βλάβη ηλεκτρολογικού τύπου και ακόμη δεν έχει αποκατασταθεί. Με συνέπεια να σβήσουν όλα αυτά που είχαμε. Δεν είναι ούτε UPS, όλα όλα πάθανε κάτι. Όλα τα μοντάζια μα, όλοι οι ακροατέ που στα σήμερα. Τάρταρα Και είχαμε με λίγα πολλά. λόγια. Θα είχαμε. τα ακούσουμε αύριο, μην φοβόσαστε. Δεν τίποτα. Mm. Θα έχουμε έτσι μια χαλαρή αποτίμηση. Και τον καλά ημέρα. να λέτε που είμαστε στον αέρα. Τι θα μπορούσαμε να έχουμε πάθει. Ο Χατζη είναι 20 λεπτά εκτό αέρα. <laughs> Αν ναι, μπράβο, ναι, νωρίτερα. Ναι, όχι, εμεί είμαστε, δεν μα τυχαίνουν. Στο Χατζη Νικολάου πάλι καλά. Φαντάζεσαι να τύχεσαι σε κανέναν άλλον. Θα... Μας το χρέωναν. Όχι δεν. Δε. <laughs> <Τι είναι. laughs> στην ώρα σα τι... ότι αφού έγινε Έ στην ώρα σα άρα χέρι φτές. στην πρίζα. Ναι, να τα ξέρω από αυτά. Λοιπόν, τι γίνεται. Ωραία είναι όλα όσα συμβαίνουν. Περάσαν οι 40 μέρες, δόξα του Θεό, και ήρθε ο Φιλιππίδης. Εκδόθηκε. Χτες βράδι δεν έλεγε ότι δεν, κάποιοι στην Ελλάδα δεν με θέλουν. Ε. Το τι έλεγε χθε με το τι mm. λέει σήμερα η προφέρ είναι τι ένα θέμα γενικώ ο Και το τι έχει πει γενικώ είναι ναι. ένα θέμα, αλλά τώρα είναι στα χέρια τη αστυνομία. Θα μείνει στη Γάδα. Η Γάδα ξενοδοχείο, κανονικό. Ε. Να, VIP κανονικά μέσα. Στον 7ο δεν από... ξέρω, είναι. Ο καλά, είναι. έχει τα ξενοδοχεία, είναι τα καλά. Έχει θέα, έχει, θέα, έχει, θέα, θέα, θέα, θέα, θέα σίγουρα. Τι θέα, βλέπει το Παναθηναϊκό δίπλα. Και παραπέρα, τι να κάνει. Τι θέα, Βλέπει Ακρόπολη. Είναι ωραία, είναι ωραία, βλέπει Ακρόπολη και. είναι καλά. Του κοροϊδεύει όλου με το τριχοδάγμα, του βλέπει ο Φιλιπππππίδη. την αν δουλέψει. Έγινε συμφωνία, εντάξει. Συμφωνή για να έρθει. Συμφωνήσαμε τι θα πει, τι δεν θα πει. Τι θυμάται, τι δεν θυμάτε. Δράξει, τι δε. θυμάτε. Θα Λάξει. λάμψει. Η δικαιοσύνη θα βρει την άκρη, μη φοβάστε. Mm. Και εκεί. Άλλο όπω είπε ο Άκη Τσοκατζόπουλο, πρέπει να έρθουν τα κλεμμένα πίσω. Αυτό. Ο Καλά, δεν θα ο έρθουν. Αφού το τόπο... πω. Με εντολή Σαμάρα θα επιστρέψει το μίζε πίσω στο λαό. Ναι. Ε, τον έχουν έχει προλάβει έθει... ο Σαμάρα. 17,5 εκατό. Δεν το μάθενε ο Άκη. Και δεν το καταλαβαίνει. Μα δεν έχουν ίντερνε στην φυλακή. Δεν ξέρω. Σκελή του Άκη θα έχει. Έβγαλε διάγγελμα ο Άκη δήλωση και λέει να η ελληνική κυβέρνηση. Να προχωρήσει τι διαδικασίε. Πρέπει να έρθουν τα. είναι υποχρέωση τη ελληνική κυβέρνηση να σκιστεί, Το λέω ακριβώ. Να προχωρήσει τι διαδικασίε, να επιστραφούν τα παράνομα λεφτά που έχουν οι Έλληνε στην Ελβετία. Προφανώ αυτό δεν έχει Ελβετία. Έχει παντού αλλού. Σε λίγο θα μιλάει και με τον Μάκη Τριανταφυλόπουλο. Μπορεί. Σαν του ξηρού. Σαν του ξηρού και σε τέτοια. Γιατί θα, θα, κα... θα του κάνει αφιερώματα εκπομπέ στο Σταύρο Θεοδωράκη. Ναι, εκεί που είναι φυλακισμένου ξαφνικά από. Να το δούμε και αυτό. Θα το δούμε. Ναι, Κάτσε, περίμενα να δεις, ε... Θα τα δούμε όλα, γιατί τίποτα δεν αποκλείεται. Όλα πάνε έτσι κι αλλιώ, μια χαρά. Χθε ο Σταύρο είχε κάτι γέννης. Live στην TV. Ναι. Φυσικό τοκετό. Γεννητούρια. Και έβλεπε εκεί το κεφάλι Κοιτά. να βγαίνει από εκεί που βγαίνει. Δεν το είχε κάνει μέχρι στιγμή. Δεν το είχε κάνει. Αυτό Έχει δεν Το επόμενο είναι στα εντόστια. Σιγά-σιγά θα ναι. μπει η κάμερα. Θα ξεκινήσει με ένα light, όπω φτιάχνουμε κοκορέτσι. στην ιστοριογραφία θα κάνουν καμιά φορά. Αυτό που κάνουν οι γιατροί δηλαδή, θα το δείξουμε εμεί τα δόντια. Η εγχείρηση αφιβλιστροειδού. Που είναι κάτι πολύ ευχάριστο γενικό. Δεν ξέρω αν το έχει δει. Στο Ιντερνετ. δεν τα βλέπει εσύ αυτά. Τι να δω. Μια εγχείρηση. Δεν σε ενδιαφέρει να ψάξει στο YouTube να βρει πώ γίνεται μια εγχείρηση. Όχι. Δεν το κάνει ο κόσμο. Όχι. Νομίζω δεν το κάνουν. Εγώ είχατε περιέργεια. Εσύ έχει πολλέ περιέργειε. Είναι τα γενιά του YouTube. Μπαίνω σε περίεργα site. Και με πάει το ένα στο άλλο. Δηλαδή από μια τσ Το ανάποδο θα πρέπει να συμβαίνει. Ναι, μπορεί. Ξεκινάς παντά. Ματάκιασες. <laughs> λοιπόν, όποιο θέλει να επικοινωνήσει με εμάς εδώ, ε, τηλέφωνο... Δουλεύει? Δεν ξέρω, θα δουλεύει. Αφήστε το τηλέφωνο σήμερα. Μέλη θα στείλετε στο στούντιο papakirialfm.gr και SMS, το γνωστό, γράφεται real μπροστά, ένα κενό μετά, ό,τι θέλετε και στο 54% -100. Στέλνει εδώ ένας ακροατής και λέει ότι... Σήμερα, σήμερα να έχει εκδήλωση Για 100 με τίτλο 100 πρώτες ημέρες με εθνικό νόμισμα mm. Ομιλία Δημήτρη Καζάκη Σήμερα στις 6 νέα Ελβετίας 34 Βίρονας Δεν ξέρω τι ακριβώς είναι εκεί, είχα ένα πνευματικό κέντρο mm. Νέα Ελβετίας 36 το Βίρονα Με τίτλο 100 πρώτες ημέρες με εθνικό νόμισμα Οι κάτοικοι της Νέας Ελβετίας Να επιστρέψουν τα λεφτά Δεν είναι έχουν παραπάνω, <laughs> Νέας είναι. Δεν έχει παλιά, παλιά σχέση η νέα Ελβετία με την κανονική Ελβετία. Ε. Δεν θα ε. μπορούσε άλλωστε. Πώ θα μπορούσε. Τέλο Επειδή έγινε μια πλάγια τρόπο πως πήρε το όνομα Νέα Ελβετία, είναι άλλο Προέκυψε. θέμα. Προέκυψε κάπω. Μα έτυχε. Ε, μια άλλη δήλωση πολύ ενδιαφέρουσα ε. που θα τη σχολιάζαμε αν είχαμε τα μοντάζια είναι ο Γιώργο Παπανδρέου. Αυτό. Που είπε στο LSE, το είπε στο Σε ότι... άλλο χωρό χρόνο. Ναι, ναι, άλλο. Ο Γιώργο είναι γενικό αλλού. Και δεν είναι σωστό να επανέλθει και να συμβαδίσει με μας ο Γιώργος, γιατί δεν θα ήταν Γιώργος. Ότι στο μνημόνιο μας έβαλει Μέρκελ. Ναι. Όχι ο Γιώργος. Όχι. Δεν ήθελε. Ούτε το Καστελόριζο. Μα όντω δεν θυμάσαι μια δήλωση που έλεγε δεν πρέπει το Δουνουτό που έχει περάσει, κάνει κακό, αφήνει φτώνα. Παλιότερη. Στο Γκούλο. Ναι, Τι παλιότερη. Σεπτέμβριο και να είναι Οκτώβριο γίνεται εκλογέ τον Ιούνιο του Εννιάτιν είχε πει. Στο Καλά. Ο πολιτικό χρόνο δεν μετρήται με μήνε. Με είναι τεράστιο πολιτικό χρόνο ή αυτό το 8 οκτάμινο που είπε κατάλαβα. Λέει, εδώ. Αλλάζουν τα πράγματα. Πείτε την αλήθεια βαριέστε να κάνετε κόμποι. Όχι. Ε, δεν θα είμαστε εδώ να βαριό μα. <laughs> θα είμαι βρει μια δικαιολογία ούτε κανεί. Ματάμε Πράγμα... και κάτι και είχαμε και νωρίτερα. Έχουμε θέμα, έχουμε, θέμα. έχουμε τεχνικό θέμα. Με το καμένο μουσακάπου λέει κανεί κολλάβο. Και προ παϊδάκι, τελικά. Ναι, που τελικά μιλήσει λίγο παϊδάκι. Κάνε τη διάδοση καμμένο πελικού, δικά τη κανένα. Οπότε ο Γιώργο. Ήθελε και η Μέρκελ μα έβαλε. Ναι, τι τράβηξε και αυτό το παιδί. Ναι, με, το ζόρι, αυτό. με το ζόρι. Με το ζόρι δεν. Τα βλέπει τώρα και ειδιάζει. Είναι σοσιαλιστής άλλωστε. Δεν θα μπορούσε να μα βάλει στο δουνουτού. Α, έγινε σοσιαλιστή τώρα. Ah, ήτανε. ήτανε Πάντα ah. ήταν ο Γιώργο Σοσιαλιστή. Yeah. Γι' αυτό πήγε στο Καστελλόριζο για να φανεί ότι. Μ' αρέσει βέβαια που ο Γιώργο αυτό παρουσία του. γιατί σε αντίθεση με όλου του προηγούμενου. τον Καραμάλιζο. τον Καραμάλιζο. Καραμαλ... και το Σμιτ και το Σμιτ. Μει τώρα σιγά σιγά. Πάει στα ξεπλήματα. Πολοτρίβεται εκεί στα ξεπλήματα. Και... Τα ρετάλια τη αριστερά. Πηγαίνει και. τα ψυγάματα. Όλοι αυτοί οι τελειωμένοι τελευταίοι. Πώ μιλά έτσι. Μ' αρέσει. Είπε ρετάλια. Ναι. Το ρετάλι είναι πιο. Εγώ το είπα. Εν το τι είναι, συγγνώμη. Ξέρει τι γίνεται στο ράδιο. Δεν έχει σημασία τι είναι κάποιο Λέμε, εμεί έχει σημασία. Και λίγα λέμε. Με, δεν ξέρω. Δεν ξέρει για του 58 τώρα. Δεν ξέρω λίγα. πολύ καλά. Πες και λέει. Είναι και μέσα ο πίστη. <laughs> <laughs> είναι βρισιά από μόνο του το πίστη. Γυροφίνο Ψαριανό. Ο Τόπο. Ο ο οι άλλοι δεν το... Θα πέσουν και τα άλλα ρεύματα. Ισότι. Ισότι. Σου τορκίζομεσότι. Όλοι αυτοί. Και είπα είναι. αλλά έχουν αγωνία για τον τόπο. Τι λέγαμε. Μην συγχύζεσαι με αυτό. Κάτι άλλο λέει. Κέντρο αριστερά, πάνε για το Σιμίτι και όλη αυτή. Δεν εμφανίζονται. Χαθήκανε, πάνε. Ο Γιώργο όμω έχει τα κάκαλα. <Σ2> ναι. Και βγαίνει και κάνει και τι δηλώσει. <Σ2> <Σ2> και κάνει και κριτική στι προηγούμενε κυβερνήσει. <Σ2> άλλο, μα ήταν η δικιά του κυβέρνηση προηγούμενη. Δεν έχει σημασία. Θα κάνει είναι. κριτική. Είναι αντικειμενικός. Είναι αντικειμενικό. Τα βλέπει ψύχρεμα τα πράγματα. Ναι. Με τον Παπα-Κωνσταντίνο τι έγινε και ξεχάστηκε. Τι θα γίνει. Τι πιο θέμα. Πόλε. Τι με τι λίστε και όλα αυτά. Το Βενιζέλο, τι θα γίνει. Ξεχάστηκε. Καλά. Το Βενιζέλο τον είχαν αφήσει από την αρχή. Δεν γ Ναι. Γιατί ψάχνουμε μόνο τον έναν. Ο άλλο είναι αντιπρόεδρο, να ψάξουμε έναν αντιπρόεδρο. Γι αυτό λέω. Είναι χαμένη αυτή η υπόθεση. Άστο, Πρώτα προέχει η σταθερότητα τη κυβέρνηση. Ποια μορέα σταθερότητα. Θε να Στην κυβέρνηση. Ενώ τώρα τι έχουμε τώρα. Τι έχουμε τώρα. <laughs> τι έχουμε τώρα. Τι έχουμε. Σταθερότητα. Στα, Ποια σταθερότητα. Για Δεν έχουν ταυτότητε στην αστυνομία να τυπώσουν το χαρτί και πα να κάνεις μεταβίβαση αυτοκινήτου και σου δίνει εδώ και δύο χρόνια, δύο χρόνια αλφα τέσσερα κόλλα. Ποιο πλεώνασμα. Πού τα <laughs> λένε αυτά οι καραγκιόζητε. Ναι. Εντάξει. Ποια σταθερότητα. Είναι αυτά τα χρήσιμα. Δεν είναι σταθερή μια μια Το πλεώνασμα χώρα. φίλε μου θα το καταλάβεις. Εκεί που μοιράζω τα λεφτά. Θα σου πει πω γιατί έχουν καταλάβει. Εκεί που μιλάζει το λεφτά. Στου ενστώλου. Ορίστε δεν έχουμε πιάνει. Δεν θα πάρουν η ενιστολή. Θα τα πάρουν. Του είπε σα μαρά κάποια στιγμή. Που ξεκινάμε από του ενστώλου <laughs> <laughs> για να μοιράσουν το χρήμα πολύ με αρέσει. Αναλλογικό. Θα έχει ξεκινήσει. Ατου εργάτε. Όχι, από του κοινή. Από του ενστόλου θα ξεκινήσουμε. Που δεν τα έχουν πάρει όμω και Ε Θα τα πάρουν. Λόγια. Από λόγια όλοι. Θα πάρει μια εκδήλωση. Παλι μια εκδήλωση. Πολύ μουρασύ αυτό. Θε και Τζαβέλα, δεν το πάμε. Ναι, το είχα πει προχθές. την προηγούμενη εβδομάδα. Το, το είχα πει την Πέμπτη, δεν θυμάμαι. Κάποια μέρα το είχα πει. Mm. Λοιπόν, για να πάμε και στι πρώτε διαφημίσει. Σήμερα, όσοι είστε εκεί στον κεραμικό, μάλλον θα το πω αναλυτικά. Η Αντιφασιστική Επιτροπή Μεταξουργείου Κεραμικού Ακαδημία Πλάτονο. Ανερχόμενε περιοχέ εκεί και ιστορικέ. Πραγματοποιεί ανοιχτή εκδήλωση συζήτηση με θέμα Ο φασισμό στα γήπεδα. Κεντρικοί ομιλητέ οι δημοσιογράφοι. Διονύση Ελευθεράτο και Γιώργο Χελάκη, καθώ και ο παλέμοχο ποδοσφαιριστή Χουάν Ραμόνο Ρότσα. Ο Μπουμπλή, που λέγαμε ο τότε. Ο Μπουμπλή θα μιλήσει για τον αεροεφασισμό. Θα μιλήσει, με είναι μετανάστη. Μετανάστη. Ο Μπουμπλή, συγνώμη, να τα λέμε αλφα ποιότητα μετανάστη. Έτσι δεν είναι παράφλακα. Τον, τον κάναμε και Έλληνε. Βέβαια είναι Αργεντίνο τρόπο, σκέφτομαι. Αργεντίνο δεν είναι. Ναι, έζησε την εκεί χρεοκοπία, <laughs> σαν τον Ντανιέλ, το ψοπορι και την εδώ. Λοιπόν, συντονιστή τη συζήτηση θα είναι ο Διονύση Δεσίλα. Ενώ το παρόν θα δώσουν και άλλοι δημοσιογράφοι με σκοπό την ανάπτυξη τη συζήτηση και την ανταλλαγή απόψεων με το κοινό. Πού γίνονται όλα αυτά. Που. Γίνονται σήμερα καταρχήν, 5 Δευτέρα του 14 στι 8, στο, σε έναν καινούριο χώρο που έχει ανοίξει εκεί στην Πλατεόν 36, είναι πολύ ωραίο, το Κρόιτσμπεργκ. Ah, το Κρόιτσμπεργκ είναι περιοχή του Βερολίνου. Το ονόμασαν τα παιδιά που το έχουν ανοίξει. Κρόιτζερ Urban Kultur Bar. Mm. Στο κεραμικό πλατεό. δεν θα είναι εκεί. Νομίζω, ναι, για την γειτονιά του. Για την γειτονιά του. Κουφόπουλ. Α, όχι, πρέπει να είναι εδώ όμω ταυτόχρονα. Δεν γίνεται. Να μην έρθει στο εδώ. Γίνονται αντιφασιστικέ συζητήσει, Ήταν και άλλοι δημοσιογράφοι. Να πάει να κάνει το δημοσιογράφο εκεί. Τι να κάνει, κουφό. Το δημοσιογράφο. Ε, κάνει. Επειδή μιλάει για δημοσιογράφου, γι' αυτό λέω. Γι' αυτό δεν πήγε. Γι' αυτό Σωστό. δεν πάει. Θα κάτσει εδώ. Λοιπόν, δεν πρώτη... έχω πάει στο μέρο, αλλά επειδή μίλαγα με κάτι φίλου και το έχουν και φίλοι αυτό. Ε, αυτό είναι είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό το έχουν και απολυμένοι από το Σκάι. Δύο είναι απολυμένοι από το Σκάι συνάδελφοι. Ένα Τον ξέρει και ο Νίκο εδώ και ένα συνάδελφο δημοσιογράφο. Είναι νέο χώρο, δεν έχουν προλάβει να πάνε. Δεν έχουν προλάβει, προλάβει, προλάβει Αλλά έμαθα προχθέ γιατί μίλαγα με, με, με κάποιον άσχετο φίλο που δεν έχει σχέση με τον Νόηφο Πολυμένο. Όχι συνάδελφοι, συνάδελφο είναι και πάρα πολύ. Ε, που είναι πάρα πολύ ωραίο το μέρο. Είναι ωραία η εκδήλωση πάντω και θέλουν και στο συγκεκριμένο χώρο από ό,τι μα λέγανε να κάνουν τέτοιε εκδηλώσει. Πλατεόν 36 λοιπόν, σήμερα το βράδυ ω είστε εκεί γύρω. Φασισμό στα γήπεδα. Καλό είναι να κάνουμε τέτοιε συζητήσει μέχρι να μην έχουν νόημα πια οι συζητήσει και να λύσουμε του λογαριασμού αλλιώ. Τα χέρια. Ναι, αλλά αγκαλιασμένοι. Αυτό εννοώ. Να, πάμε να σε... πω ένα ακόμα, ένα γρήγορο εδώ. Γιατί λέει ρε, παιδιά, πείτε ότι αύριο έχει πορεία στο Σύνταγμα στι 6 για την κρατική τρομοκρατία με αφορμή τη συμβολή στα σπίτια αναρχικών δίθεν για να βρουν το ξηρό. Αύριο Πέμπτη? Αύριο Πέμπτη στο Σύνταγμα στι 6. Ποιοι το κάνουν, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, ένα μήνυμα στείλαν τα παιδιά. Αν θέλουν να στείλουν κάτι παραπάνω, να το πούμε. Ωραία. Λοιπόν, Μπρελή. πάμε στι πρώτε διαφημίσει και εδώ είμαστε. Πόκοψε. Η... Τι το το πατάω, έτσι είμαστε εδώ. Η εκδήλωση που είπαμε πριν για τι 100 μέρε του Καζάκη γίνεται στο κινηματογράφο Λουίζα στο Βύρον, αυτό που είπαμε πριν, Νέας και τα λοιπά Είναι ένα παλιό κινηματογράφο που είναι του Δήμου, νομίζω, τώρα πνευματικό κέντρο. Λουίζα. Στις 6. Λουίζα λέγω. Παλιά κινηματογράφηκαν τέτοια ονόματα. Λουίζα. Στην Λύπο είχαμε τη Σάσα και την Ανά. Α, Γυναικεία α, ονόματα. Α, δεν υπάρχουν πια. Στον Ανά μάρκετ. δεν υπάρχει ακόμα. Όχι στη βουλιαγμένη Άλλο στη βουλιαγμένη τον Μ, ε, έχει αλλάξει το ναι, Έχει γίνει πολυχώρο, πήρχε και καλοκαιρινό. Ε... Η Νανά ήταν, ήταν εκεί, σα στο, ευχαριστώ. Στον Ηράκλειο, εμεί είχαμε ακόμα υπάρχει ε, το θερινό σινεμά Νοσταλγία. Ε, ναι, είναι δημοτικό, δεν είναι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ε, ο, δεν ξέρω αν είναι δημοτικό. Εσεί είστε πιο. Νοσταλγία. Πολύ ωραίο δεν είναι το Νοσταλγία. Πάρα πολύ. ωραίο. Θε να πας ναι. να δει ταινία μόνο και μόνο που λέγεται έτσι. Ναι, για να φας και ένα σουβλάκι έχει. Αλλιώ δεν έχει. Αλλιώ για να πα στην ταινία τη βλέπει ο κόσμο. Παίρνει το λάπτο, πα την ταράτσα και το έχεις συνέμα, αλλά τα δεν έχει τελειώσει τα Λοιπόν, επίση αύριο έχουμε πανελλαδική, πανηγειονομική, 24 ώρε απεργία. Άντε. Γιατί διαμαρτύρονται οι γιατροί Τι και οι νοσηλευτέ. Κα, στα ξαφνικά, ξαφνικά. Τρει δεν κάναμε τίποτα. Υπερβολική. Στα ξαφνικά Υπερβολική. όλοι οι, αγρότες, οι Ποιοι είναι αυτοί, οι γιατροί οι νοσηλευτές, Και, νοσηλευτές, οι γιατροί και, αυτά. και χώρο τη πολύ καλά. Ναι. Λοιπόν, και Ε, απ' έξω περνά από νοσοκομείο και καταλαβαίνει τι γίνεται μέσα. Λοιπόν, στι 11 έχει συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Υγεία και θα ακολουθήσει πορεία προ τη Βουλή διάφορε ομοσπονδίε. Ποεδίν, Πανελλήνιος Ιατρικό Σύλλογο, Ομοσπονδίε ΕΟΠΗ. Ω, oh, ΕΟΠΗ. Υπάρχει ακόμα ΕΟΠΗ. Δεν τα έχουν σουτάρει όλα αυτά. Και ένα και τέσσερα και πέντε πέντε τέσσερα. <laughs> Αυτό που λανσάρουν οι κυβερνητικοί υπουργοί και το λένε ω κάτι πολύ καινούριο και κάτι πολύ χρήσιμο για το λαό ότι. Ο οποίο δεν θα παρέχει υπηρεσίες Θα αγοράζει υπηρεσίες mm, Πόσο Με τι μεσάζοντες Πόσο και ποιο θα ωφεληθεί, ποιος από θα ωφεληθεί. Ποιος, Ο ασφαλισμένος σου λένε Κυρίως, το μα όλο για τους ασφαλισμένους γίνεται Ειδικά ό,τι κάνει ο Άδωνης ναι, ναι, Το όχι, κάνει όλοι, για τον όλοι, κόσμο όλοι, και τους ασφαλισμένους ο το λέει, Και ο Κυριάκος, είναι θέμα, καλά ο Κυριάκος Μια αντίληψη, δεν είναι θέμα προσώπων Δεν έχουν στο στόχο τους Τον ασφαλισμένο Το στο στόχο είναι... του έχουν ένα ασφαλισμένο. Το στόχο το του το... στο... είναι στο να θησαυρίσουν στόχο... κάποιοι που θα ωφεληθούν. Δηλαδή κρίνεται ναι, πάντα με σε αυτό το τόπο. Με στόχο να... τον ασφαλισμένο εννοώ. Άλλο εννοώ με τον Ναι, κατάλω. ξέρω, ναι. κατάλαβα. Με ε... σφεντόνα. Ε... Ναι, ναι, ναι. ναι. Μανώ με... με... τα σφεντόνα θα ήταν καλά. Κρίνεται σε αυτόν τον τόπο έχει αποφασιστεί ότι το κράτο είναι ανάξιο. Mm. Και το λένε αυτοί που το έχουν φτιάξει ανάξιο το κράτο. Και λοιπόν, αυτά όμω είναι άξιο οι να τα διαχειριστούν. Πάντα. Ναι και βάζουν κάποια επιχειρήματα να η τάδε τερή η τάδε έχει πάει καλύτερο οπότε πάρε όλο το σύστημα οι ασφαλιστικέ, θα πάρουν όλες τις υπηρεσίες με, με ένα πλαίσιο σδίτ τύπου ότι είναι και το κράτο λίγο μέσα ναι, ναι, ναι. σύμπραξη και ελέγχει και εγκιάται και είναι το, το πλαίσιο αυτό αλλά είναι μόνο στο πλαίσιο το κράτο. όλο το υπόλοιπο κράτος... ιδιώτης ανεβάζει τα διόδια ναι, ε, να στααιοποιεί να απαντού το κράτο που δεν μπορεί να κάνει τίποτα Θα ελέγξει τον κολοσσό, τον επιχειρηματία αυτό. που θα διαχειριστεί τα θέματα υγεία mm. του ελληνικού λαού. Και αυτό το θεωρούν όλοι αυτοί άξιο το κράτο να το κάνει. Δηλαδή, θα πάει σε μια τεράστια ασφαλιστική, από τι μεγάλε που θα αναλάβουν όλα αυτά τα κομμάτια, και θα τα πληρώνουμε όπω τα πληρώνουμε. Και θα πάει το κράτο, ο υπουργήκο, που είναι τώρα για τρία χρόνια, για ένα χρόνο υπουργό, οποιοδήποτε. Σε οποιοδήποτε τομέα, όχι μόνο στην υγεία, και θα βάλει χέρι στην τεράστια ασφαλιστική. Σίγουρα. Στην πολυεθνική. Θα, γίνει. θα και θα γίνει αυτό το πράγμα. Αλλά όλα αυτά είναι επιλογέ γιατί όμω μην ξεχνάμε ότι έρχονται από την Ευρώπη και αυτό σημαίνει η Ευρώπη. Έτσι και πάντα ω προ διαφάνει όλα αυτά, έτσι. Μόνο Γιατί όταν παίρνει από ό,τι ξέρει και η αποτελεσματικότητα. αποτελεσματικότητα και η διαφάνεια είναι εγγυημένη Μα στείλανε, κρατάμε και το αφόλο Μόλι ήρθε εδώ μα το στείλανε. Το οποίο πλέον βγαίνει διπλό. Έχει ένα αφιέρωμα και είναι και ανάποδο. Oh, Δείτε το. Και Εγώ τίτλες. ξέρω να διαβάζω ανάποδα αλλά είναι κόσμο που δεν ξέρει. Θα το γυρίζει. Είναι μια δυσκολία. Όταν φτάσει εκεί στα μισά θα το του μπάρει. Υπάρχει αλλιώ. Φαρμακοχώρα είναι το αφιέρωμα. Mm -hmm. Ακατάλληλο κατοικία για Έλληνε και ξένου. Έλα που δεν έχουμε πού να πάμε. Και το Εμείς άλλο είναι. Εδώ. Τρομοκρατία. Τρομοκράτηση mm. και δημοκρατία στην Ελλάδα τη κρίσης, Μάλιστα. Δύο βασικά, βασικά θέματα. Και γράφει, άκου, λέει, γράφουν. Ζωή Κωνσταντοπούλου, Πώ κόλλησαν αυτοί οι δίπλα ένας Καλά, αγωνά. δεν το ξέρανε. Ναι, δεν το ξέρανε. Σωστό. τα λοιπά. Να γράψουν, δεν έχω Τι, τι δεν... θα αντιθεί στι απόκριε. <laughs> Να πιάσουμε και τα επίκαιρα. <laughs> Αυτά είναι τα επίκαιρα. <laughs> ναι, τι ποια είναι τα επίκαιρα. Προηγεί το, το Βαλεντίνο. Τι θα αντιθεί στο Βαλεντίνο. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ξέρω. <laughs> του Βαλεντίνου. εγώ γδίνεσαι? ντύνομαι με κάτι πολύ κολλή. Τα δερμάρνα και τα γδίνομαι τα ίδια. Γδίνομαι. Α, ναι, ναι, ναι. ναι. Τρώω μό... πολύ ξύλο του Βαλεντίνου, θυμίζω. Γιατί μόνο ντυνόμαστε κάτι και δε γδυνόμαστε κάτι. Μα γδυνόμαστε. Το είναι μα και τον μέσα μα σε αυτό. Βάλε το. Λοιπόν, Χτες βάλαμε ένα τραγούδι, την Ιντίλα θα βάλουμε. Βάλαμε ένα τραγούδι. Ιντίλα. Η Θεσσαλονίκη θα το λένε. Η Ιντίλα. Βάλαμε χτε ένα κομμάτι και πολύ σα άρεσε. Και επειδή όπω τα ακούμε εμεί εδώ, τα εμβολίζουμε με ηχητικά και με όλα αυτά τα ηχητικά που βγάζει επικαιρότητα. Γι' αυτό το, το ζητήσατε πάρα πολύ. Αν είχαμε το ρεύμα... βάλαμε και στο site. Όποιο θέλει να το, να το πει, στο neofrenianet.gr. Η τραγουδίστρια λέγεται η Ντίλα. Μάλλον είναι ψευδόνυμο. Είναι γαλίδα μικρή, η γαλιδούλα που είναι ο πρώτο τη δίσκος Πρώτο τη δίσκο. CD. Μπορεί. Έχει κάνει κοινέ εμφανίσει με άλλου, αλλά τώρα πήρε το δρόμο τη. Για το τραγούδι ε, σου πω. Ναι. Danse. Τελευταίος χορός Λέει. μένει Λέει. στα γαλλικά. Επειδή το έχετε ζητήσει πάρα πολύ και σας άρεσε θα το ακούσουμε ολόκληρο και θα πάμε και στις δεύτερες διεφημίσεις με αυτό. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ελληνοφρένη ειδικού τύπου. Σήμερα λόγω ενός τεχνικού προβλήματος που... Να, διορθώσω... έχει... να διορθώσεις. Τεχνικού προβλήματος, καημένου μουσακά και τα λοιπά. Να το ναι, πούμε. ναι, ναι, ναι. ναι. Είπαμε. Και παϊδάκη. Κάηκανε παϊδάκη, μουσακάδες και τα λοιπά. <laughs> λοιπόν, ε, να διορθώσω λίγο και να πω. Ε, στο C, το, το KVox, η κατάληψη που είναι στην πλατεία των Εξαρχείων, ε, καλή αύριο... Σε πώς πορεία την έχει στο Σύνταγμα στι 6. Ο Δένδια ακόμη αυτή την κατάληψη. Πώ την έχει αυτή. Έλα. Με, δε, γεύει, δεν πατάνε εξάρχεια. Ο κράτο δεν λειτουργεί. Δεν πατάνε εξάρχεια. Ποιο δεν πατάει εξάρχεια. Πατάνε λε. Ο Δένδια. Πατάει. Με ασφαλίτε κυρίω. <σφίλει> λοιπόν. Ε, οπότε αύριο στι 6. Ε, πορεία για την κρατική τρομοκρατία με αφορμή τη εισβολέ στα σπίτια αναρχικών για να βρουν και καλά τον ξηρό. Καλεί το Κάπα Βόξ. <σφίλει> να, ει το Λίκι. Πώς... Κυκλοφορεί. Μου στέλνουν τα παιδιά και μια φίσα επικείριξη του Δένδια που καλεί στην πορεία. Αλλά δεν μπορώ να την βρω τώρα γιατί. Φαντάζομαι. Θα είναι είναι, να στους στείλει, όμως, λοιπόν θα πάμε να μιλήσουμε τώρα με ταξιτζή Φίλο εδώ έχουμε μιλήσει και άλλες φορές Και συνδικαλιστή Ο Παναγιώτης ο Μα... Μαυρίκης Έλα Παναγιώτη Γεια σας καλημέρα μπαλικαριά Τι κάνεις καλά Καλά εμείς Εγώ καλά λέω προσπαθούμε να είμαστε καλά ναι. Αλλά η κρίση τσακίζει Εγώ καλά Δεν κρύβει ευκαιρίε. Όχι, τι για ευκαιρίε, τώρα αποστόλει μιλάει. Εγώ έχουμε εδώ. Ξέρω ότι η κρίση γεννάει ευκαιρίε. Ευκαιρίες. Δεν βλέπει αντάξει στον δρόμο, γεμάτο είναι. Α, είναι Οι ευκαιρία πάντω. Δεν είναι τίγκα, α δε, δε, Ποιο θα, θα πάρει ταξί όταν είναι άνεργο, όταν ε, έχει φτάσει σε ένα σημείο να μην μπορεί να επιβιώσει, να, να ζήσει τα παιδιά του, την οικογένειά του. Μήπως Οι εσύ... τουρίστε που θα έρθουνε. Τι τουρίστε λάρουνε, Γιατί την προηγούμενη χρονιά. Μα <Ρι> <Ρι> ήρθαν το καλοκαίρι. <Ρι> είπε ο Χατζηδάκης, ήρθαν το καλοκαίρι πόσε χιλιάδε. Ναι, 17 εκατομμύρια <Ρι> δε... 17 εκατομμύρια δεν ήρθαν. Όσο το πλεόνασμα <Ρι> που μοιράζεται. Με, με το λεωφορείο, με το τρόλεϊ. Πήγαναν αυτοί που είναι τι πήγανανε. Αυτοί τώρα πάνε με τα αυτοκίνητα που έχουν τα ξενοδοχεία και τα τουριστικά γραφεία. Μπα περιπτώσει και ο κύριο Χατζηδάκη με τον όμο που πιάξε, έδωσε δυνατότητα να γίνουν τα εννιά θέσει που θα, θα χρησιμοποιούν τα ταξιδωτικά γραφεία και οι. Τουριστικέ επιχειρήσει να μεταφέρουν αυτόν τον κόσμο. Και όχι εμεί. Γι' αυτό γίνεται. Αυτό, αυτή η προσπάθεια γίνεται. Η πολιτική αυτή που αφαρμόζεται είναι οι εργαζόμενοι να πάνε στον πάτρο μισθό του, να μην έχουν δικαιώματα και αυταπασχολούμενοι να φύγουν από την αγορά. Εντελώ. Αυτό για να επικρατήσουν τα μονοπόλια. Να μαζέψουν κι άλλα κέρδη, να μαζέψουν κι άλλο κομμάτι τη αγορά επάνω του. Με την ευκαιρία, με εκείνε οι ιδιωτικέ εταιρείε, τι έγινε που θα σα πουλούσε σε ιδιωτικέ εταιρείε να έχουν ταξί. Προχωράει, σταμάτησε τι έγινε. Ο Χατζηδάκη δεν η το έκανε αυτό. Δεν τε, ήταν, έχουν κάνει με το έκανε. Έχει οραγκού. Το, το, το νόμο του Χατζηδάκη. Ναι. Έτσι. Και προχωράνε αυτέ να φτιάχνουν. Έχουν καταχάσει, έχουν ανοίξει τον δρόμο για μεγάλο ιδιοκτησία, Ήδη προχωράει η μεγαλοδιοκτησία. Συγκεντρώνεται πλούτο σε λίγα χέρια. Και αυτό θα γίνεται όσο εμεί καθόμαστε στι πιάτσε και μυρολογάμε και δεν βγαίνουμε στον δρόμο να αγωνιστούμε. Γι' αυτό λοιπόν, αύριο έχουμε αποφασίσει λοιπόν... Και όσο βγάζετε πάνε... Λιμπερόπουλους και 12% Χρυσή Αυγή... Σε σωματεία 15. Ε, ναι, 15. Ε, όσο βγάζετε Λιμπερόπουλους και 15% Χρυσή Αυγή, θα γίνεται αυτό. Ε, ναι, γιατί ο, ε, οι συνάδελφοί μας ε, δεν θέλουν να, δουνε, να ριζοφατικοποιηθούν, δεν θέλουν να αλλάξουν στάση, βλέπουν δηλαδή στενά, σαν μικροαστή, Πιστεύουν ότι εκεί είναι το μέλλον τους, ενώ το μέλλον του δεν είναι εκεί. Το μέλλον τους είναι να βγουν στον δρόμο να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Και τι κάνετε αύριο Παναγιώτη. Αύριο έχουμε, έχουν προχωράνει καταρχάς οι κατασχέσεις σε όσους στο ταμείο. Στο ΝΟΕΕ. Νοέ. Νοέ, υπάρχει νοέ, ταξιτζής που δεν χρωστάει στο ΝΟΕΕ. Υπάρχει ένα ποσοστό, ιδιαίτερα οι πιο νέοι συνάδελφοι που έχουν έρθει τελευταία στο επάγγελμα. Ναι. περισσότεροι και οι παλιοί που, που πληρώνουν 900 ευρώ το δίμηνο εισφορέ, δηλαδή δύο μισθού, δηλαδή ένα μισθό κάθε μήνα, ε, δεν μπορούν να πληρώσουν. Παράλληλα, δεν έχουν ασφάλεια για την οικογένειά του, κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι του. Και εμεί λέμε λοιπόν ότι πρέπει να παγώσουν τα χρέη στην περίοδο κρίση. Αυτό απαιτούμε αύριο: να μειωθεί 50% οι εισφορέ όσο διαρκεί η κρίση, να, ασφα... να σφραγιστούν τα βιβλιάρια. Αυτά τα αιτήματα που ακούγονται λογικά, τα έχει θέσει επίσημα το Σωματείο στον, στο Υπουργείο. Το Σωματείο υπουργείο. στηρίζει την κυβέρνηση. Η πλειοψηφία που σήμερα. Δηλαδή, υπάρχει. τι πρόβλημα θα έχει το Σωματείο αν για κάποια χρόνια μειωθούν στο μισό ή στο ένα τρίτο οι εισφορέ προ τον ΟΑΕ. Τι θα, τι θα γίνει, αφού τι βλέπουμε όλε τι πιάτσε γεμάτε. Θύμιο, όταν παίρνει ο συνάδελφο και διαμαρτύρεται για τον ΟΑΕ που του στείλαν χαρτί για κατάσκευση, η απάντηση του Προεδρείου και του προέδρου είναι πήγαινε πούλατο. Δηλαδή τι να πουλήσει, ε, όσα λεπτά mm. θα πάρει θα τα δώσει στον ΟΑΕ. Ωραίο προεδρείο Προεδρίος στηρίζει όλους το... Ναι, ναι. <laughs> και θα μείνει στην ανεργία δηλαδή. Mm. Δηλαδή στηρίζει, ανοίγει δρόμο, έτσι να, να τον εκμεταλλεύονται και οι μαντράδες δηλαδή, να το παίρνουν και τσάμπα το αυτοκίνητο. Το Αυτό Προεδρίο είναι δεν χρωστάει δε στον ΟΑΕ. Όχι το Προεδρείο δεν χρωστάει στο ΝΑΕ και αυτοί που όχι, ψήφισαν δε, το Προεδρείο Δεν χρωστάει γιατί έχει άλλα εισοδήματα Και στα 10 ταξιά τα που έχει το Προεδρείο Ή δεν ξέρω εγώ έχει Δεν υπάρχουν 7-10 τώρα Α ναι, δεν λέμε... υπάρχουν, για το Προεδρείο λέω Έχει έναν που είναι στο Προεδρείο που αξιοποιεί 15-20 αυτοκίνητα, <laughs> εκμεταλλεύεται που είναι από το χώρο του Πασόκ Αλλά... Αυτό το Πασόκ πάνω απ' όλα, μπράβο στο ε, Πασόκ. Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, συνεργασία. Έχει ριζώσει το Πασόκ, όσο ποσοστά χαμηλά και να έχει έχει ριζώσει την κοινωνία. Έτσι. Όντως... Η ουσία είναι λοιπόν ότι όσο κάποιο πρέπει να βγει μπροστά, οι Επιτροπέ αγώνα της Πασεβέ ευτιμίσαν ότι αύριο θα πρέπει να, να είμαστε... Και πού γίνεται η διαμαρτυρία α... αύριο. Ακαδημίας 22 και Δημοκρίτου που είναι τα κεντρικά γραφεία του Α� Δέκα η, η ώρα το πρωί θα είναι και το σωματείο ελαφρών φορτηγών Περίμενε λίγο Η Δημοκρίτου ανταμώνει την Ακαδημία Ε βέβαια Από εκεί ξεκινάει και ανεβαίνει επάνω Μετά τη χάλα κοκονδύλι που λέει ναι. ναι Η Δημοκρίτου δεν είναι κολονάκι πάνω Ναι Δημοκρίτου κολονάκι είναι Ακαδημία σου λέω 22 και κορδημοκρίτου Α από εκεί που τελειώνει η Ακαδημία μάλλον ναι Είναι από εκεί δημόσιο. Από Α, Ναι, εντάξει. Να. Κόλισα εγώ τώρα στο δικό μου θέμα αυτό. Ε, εντάξει, εκεί πέρα. τι είναι τι είναι το ΟΑΕ είναι εκεί. Εκεί είναι τα κεντρικά γραφεία. ΟΑΕ θα γίνει για και θα πετήσουμε άμεσα να παθούν μέτρα. Και επίση να πω άλλα δύο αιτήματα που υπάρχουν είναι το οποίο ισχύει μόνο για μα του επαγγελματίε ταξί, στον ΟΑΕ, να καταργηθεί η ασφαλιστική ενημερότητα για αντικατάσταση αυτοκινήτου και για τη μεταβίβαση Αυτό ισχύει μόνο για εμάς και μιλά για συναδέλφους που φεύγουν ή δεν αντέχουν ας πούμε τα χρέη έτσι, και θέλουν να κλείσουν βιβλία και να σταματήσει να τρέχει ο ΑΕ. Εάν ναι. δεν τον πληρώσεις όλωνε δεν σταματάει ο ΑΕ, για το ταξιτσί. Γι' αυτό λοιπόν θεωρούμε ότι θα πρέπει στην περίοδο κρίση αν ένας επιλέξει αυτή την επιλογή να το μεταβιβάσει Οπότε αύριο, γι' αυτό απευθύνεσαι μέσα από την εκπομπή, επειδή την ακούνε εκεί τα ταξί. Και οι συνάδελφοι, πιο πολύ, ναι. και ξέρουν πολλοί συνάδελφοι, επειδή έχουμε και επαγγελματικέ ασθένειε όπω ο Φωνστάτη λόγω τη δουλειά μα, πρέπει λοιπόν να ξέρουν όταν θα πάμε στα... στο νοσοκομείο. Γιατί χθε ή και ένα συλλαλητήριο το πάμε στην ομόνια. Ναι, ναι. Έτσι, τα νοσήλια που έχουν βάλει είναι απάστακτα, δεν μπορεί να τα πληρώσει. Και τώρα που είσαι ανασφάλιστο, όταν είσαι ανασφάλιστο, δεν, δεν θα μπορεί να κάνει εξετάσει. Υπάρχουν συνάδελφοί μα που δεν ξέρουν. Νομίζω τα ξέρουν. εξετάσει που του λένε οι γιατροί γιατί δεν έχουν να πληρώσουν. Δεν υπάρχει κανεί σε αυτόν τον τόπο που δεν ξέρει τι του επιφυλάσσει το μέλλον και τι του έχουν φτιάξει για το παρόν. Είναι επιλογή αν θα διεκδικήσει, αν θα κατέβει, αν θα κάτσει σπίτι. Λοιπόν. Μην λε τα δραματικά και τι ακριβώ θα πάθετε και εσεί ή και εμεί ο καθένα, τα ξέρουν πολύ καλά. Όλοι, ή θα βγουν θέμα... κάτω, θα τελειώσει όλη αυτή η ιστορία με τα παραμύθια του ενό και του άλλου, τα ροζ αύριο, τα μπλε, τα πράσινα σήμερα και τα μαύρα μεθαύριο, ή δεν ναι, να... πρόκειται το... να γίνει τίποτα απολύτω. Κάθε μέρα σύστημα... που περνάει, χειρότερα γίνονται, καλύτερα δεν γίνονται. Πόσο σύστημα... παραμύθια πια. Ναι. Και δεν είναι ότι λένε τα παραμύθια, είναι ότι υπάρχουν ανοιχτά να τα ακούσουν τα παραμύθια. Και μεγαλώνουν τα αυτά τα αυτιά συνεχώ και δεν ξέρουν. Λοιπόν, αύριο τι ώρα τα κάνετε εσεί αυτά. Δέκα η ώρα το πρωί. 10 η ώρα εκεί. Όσοι 22. κινητοποιούνται, τουλάχιστον να στηρίζονται. Όλοι οι άλλοι, α μόνοι του, μα να λύζουν Καλά κουράγια καλά σε όλου εκεί. εκεί. Καλά να πάνε όλο πάνω για του από του ταξιτζίδες εκεί. Mm. Αγωνίζονται οι άνθρωποι. Αλλά θέλει και παρέα. Δεν μπορεί μόνο του ένας ή δεν μπορεί μόνη μια ομάδα. Αν δεν γίνει να αγκαλιαστεί από πολλού, δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει τίποτα. Εκτό αν δεν θέλουμε να αλλάξει, οπότε μια χαρά είναι όλα. Μέχρι τότε θα ψάχνουν τα αρνητικά, ότι οι Ναι, ναι, άμα θε να πέρνεις, βρίσκεις, δεν βρίσκει, δεν το συζητάμε. Από δικαιολογίε τέτοιες στη ζωή υπάρχουν άπειρα. Πήγανε λοιπόν το κράτος, ο κρατικός μηχανισμό. Και αν είχαμε εκπομπή με μοντάζ για σήμερα, θα είχαμε τον Κεδίκοκλ που λέει. Πήγαν οι υπουργοί και δώσανε λύση. το τα σπίτια. πήγε η και θα Και που το άγχος τους είναι ο τουρισμός Όχι οι άνθρωποι, ο τουρισμός, το τουρισμός. Στήσανε σκηνές ναι. Ε, Εκεί, τις ιδέες, στο γήπεδο. γήπεδο Δεν βάλαμε πάτο Έλαμε ότι θα βάλουμε κάτω. και πλάκα Είναι το γκαζόν Είναι το μέσα στη νύχτα που βρέχει, ξέρει τον καζόν. Ο σκύλος δεν βλέπει πώς το φασικά και τον καζόντα βλέπει κάθε τρίτο όχι βρέχει. Όχι όταν βρέχει. Πήγαν, δεν πήγαν οι άνθρωποι βέβαια και έχουν βάλει σε κάθε σκηνή μέσα, δηλαδή λειτουργήσε το κράτο. Πήγαν Γεια Θα ήταν και ένα δεν είδε τον καζόν. Φαντάρι. Ποιο θα πάει να γριές, φαντάρι, ξαφνικά. Στα 80 και... θα κοιμηθούν στο χορτάρι. Δύο Που θα σου λένε θα κοιμηθεί εδώ και κέρο, αλλά θέλει 3 ευρώ φραπές για να έχει. Με φραπέ μάλλον για να έχει πρόσβαση σε αυτό που έρχεται στην παραλία με το. Αυτό με το που θα κοιμάσαι και θα ακούς τακ το μπαλάκι. <σχελίως> που θα παίζουνε. Πήγαινε παρακεί, Κυρά, παίξτε πιο κυρακέτε, Γι' αυτό είναι κεφαλογιάννη εκεί. Πήγα το... Μα βάλανε παραλία. Εδώ κεφαλογιάννη υπουργό. Σαμαρά, είναι για το ήταν. Όλγα Το Σίμω. Ποιον άλλο. Ιδίω για το, και και ο το και Δεν ξέρει, το ξέρει τον άλλο. Ο άλλο δεν ξέρει και Πού το ίδιος. Ο άλλος πηγαίνει στο Υπουργείο. Ναι, κάθε και πρωί. νιώθει Υπουργό. Πηγαίνει. Ναι, για ποιο λόγο έχει σκοτεινή Γιατί να πηγαίνω στο Υπουργείο, δεν Τι έχω λόγο. Γιατί να γίνει Γιατί και ο προηγούμενο και δίκογγλου έχει μεγάλη ιστορία. Στη βουλή είχε προσφέρει στον τόπο. Ποιο δεν, το δεν θυμάται το κενό. Το παίζουμε και δίκογγλου. Ποιο δεν θυμάται το παίζουμε και δίκογγλου. Μόνο αυτό. Ό,τι έχει αφήσει. Όχι. Α, νόμιζα μια ό, έκανε μια κίνηση. Όχι, τη σφαλιά έκανε. Ό,τι έχει αφήσει σαν παρακαταθήκη ο πατέρα και δίκογγλου ή το χάσει που είναι. Το παίζουμε και δίκογγλου. Τέλο. Ήταν και υπουργό εμπορίου. Εγώ που θυμάμαι τα πασοκικά ήταν και υπουργό εμπορίου κάποτε. Έχουν αφήσει έργολοι αυτοί. Πάμε στι μετά. Εδώ, Ελληνοφρένια, πάμε σιγά-σιγά προ το τέλο. Αυτό είναι και... γραμμένο ο παππού. Να το αντιφασιστεί. Να το στο το πατήσουμε, κρίμα. Σταμάτατο. σταμάτατο, σταμάτατο όχι, όχι σταμάτα <Fareful> <φύρω> <φύρω> σταμάτατο. Να πούμε δύο λόγια και το βάζει μετά όσο ακουστεί. Ε, θυμήθηκα μια εικόνα, επειδή βγαίνουν οι αγρότες τώρα στο δρόμο και όταν ήταν ο Σιμίτη. Γιατί οι αγρότε βγαίνουν Όταν ήταν ο στην κυβέρνηση, είχαν βγει κάποιοι Αν Α, θυμάσαι. Πάνω σε δεν την είχαμε πάρει. Αυτή την, την είχαμε πάρει όταν κάναμε τηλεοπτική ελληνοφρενία στο Sky ναι. Που ήταν ο Καραμαλής Είχε βγει ο Καραμαλή τότε πρωθυπουργό και το βάλαμε εμείς ω ηρωνία. Αλλά τότε βγαίνανε οι ίδιοι. Οι τραχτερατζίδε και οι αγρότε που είχαν τον Καραμαλή και ήλπιζαν. Στη Γαλλία, η Θεσσαλία καλό. τότε. Η Θεσσαλία είναι τότε που του τρύπαγε ο Σμύρνη στα λάθη. Μπράβο, Ήλπιζαν ήτανε. Ελπιζαν, ελπιζαν ότι ο Καραμαλή θα τα λύσει τα θέματα των αγροτών. Δεν τα Όταν ναι. ήταν ο Χατζηγάκη υπουργό αγροτική, δεν είχε δώσει στου αγρότε κάτι προεκλογικά. Κάτι ναι, λεπτά, ναι, ναι. Όπου τρέχουν όλοι οι 500. Θέλω να πω τι ωραία που είναι αυτά που πιστεύει ότι ο επόμενο θα στα λύσει και μετά βγαίνει στον δρόμο και μη ερεύνα. Λοιπόν, εδώ τελειώσαμε. Ακούμε το τραγούδι το Παππού από το Γραμ γραμμένο από το αντιφαριστικό συντίο σε προλάβουμε και μας πάει στο μαγκαζίνο Ιστορίες, για υπόγειου στεκέδε, για στέλια, για λυπείε. Πώ πέρασε τα χρόνια του και φύγανε τα νιάτα. Πώ τα λιμάνια παίρναγε και πώ έπλυνε πιάτα. Τον είδα αρκετέ φορέ πλατεία νικτορίας, Εκεί που τον γνώρισα τα το απόγευμα, μια τρίτη στα 90 κόντευε. Και λόγω ευγενία, σίγουρο είμαι πω ποτέ που τον έλεγαν τάσιο, πως είχε πάντοτε μαζί φαΐ και λίγες πάσεις.